Ξεκινώντας αυτή την άσκηση αναπνοής, θα πάρουμε μια καθιστή θέση. Είναι σημαντικό να έχουμε τον κορμό όρθιο, τους ώμους προς τα πίσω και προς τα κάτω, στο έτος να είναι ανοιχτό, για να μπορούμε να αναπνέουμε εύκολα και άνετα, Βρίσκοντα αυτή τη θέση όπου πραγματικά δεν χρειάζεται να προσπαθούμε πολύ για να στηριχθούμε εκεί με μια σταθερή βάση, νιώθοντας το κάτω μέρος του σώματος να παταγερά, είτε στο κάθισμα είτε στο έδαφος, οτιδήποτε είναι αυτό που μας στηρίζει. Τα χέρια κουμπούν απαλά πάνω στα πόδια, στους μυρούς, οι παλάμες προς τα κάτω και τα μάτια μπορεί να είναι ανοιχτά ξεκινώντας τα μάτια μπορεί να είναι είτε ανοιχτά, με το βλέμμα χαμηλωμένο, είτε κλειστά. Και ξεκινάμε στην αρχή παρατηρώντας πώς είναι η αναπνοή. Χωρίς να αλλάζουμε τίποτα. Άρα πρώτα βλέποντας, άρα πρώτα βλέποντας πώς ξεκινάμε. Ποια είναι η βάση μας. Τι μπορούμε να αναγνωρίσουμε για αυτή την αναπνοή τώρα. Πια είναι η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά της. Ίσως νιώθουμε την αναπνοή περισσότερο στη μύτη ή πιο χαμηλά στο σώμα, στο στήθος, στην κοιλιά. Ίσως παρατηρούμε ότι είναι αργή και γίνεται με ηρεμία. Ίσως είναι πιο γρήγορη, πιο κοφτή. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι λάθος. Είναι απλά η αναπνοή όπως είναι. Και τώρα θα δοκιμάσουμε για λίγο να φέρουμε όλη την προσοχή μας στην εκπνοή. Εισπνέουμε δηλαδή κανονικά από τη μύτη, εκπνέουμε πάλι από τη μύτη, αλλά φέρουμε την προσοχή μας στη διάρκεια της εκπνοής. μακρένοντα τη λίγο περισσότερο, κάνοντάς την να διαρκέσει λίγο παραπάνω. Εισπνοή κανονική και η εκπνοή γίνεται με διάρκεια αφήνοντας τον αέρα να διάσει πλήρως και φαίνοντας όλη την προσοχή μας σε αυτή την αίσθηση του αέρα που βγαίνει μέσα από τα ροθούνια. Μπορεί να νιώθουμε ζεστασιά και κάθε φορά που εισπνέουμε να νιώθουμε δροσιά. Θα το κάνουμε τώρα μερικέ φορέ μαζί, καθώ θα μετράω, εισπνέοντα σε 4 χρόνου, κάνοντα μία μικρή παύση και εκπνέοντα σε 6 χρόνου, παύση, εισπνοή σε 4. Ισπνοή, 2, 3, 4, μία μικρή παύση και εκπνοή 2, 3, 4, 5, 6, πάυση, εισπνοή 2, 3, 4, πάυση, εκπνοή 2, 3, 4, 5, 6, πάυση, εισπνοή 2, 3, 4, πάυση, Εκπνοή, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, Ισπνοή, δύο, τρία, τέσσερα, παύση. Εκπνοή, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, παύση. Ισπνοή, δύο, τρία, τέσσερα, Εκπνοή, δύο, τρία, τέσσερα πέντε, παύση. Εκπνοή 2-3-4-5-6 Συνεχίζοντα μερικέ φορέ με το δικό σα ρυθμό και διατηρώντα την προσοχή σε αυτή τη μεγάλη διάρκεια σ' εκπνοή χωρί να πιέζουμε πάρα πολύ. Αναπνέουμε με την πρόθεση να μακρύνουμε την εκπνοή, Κράτοντα όλη την προσοχή στραμμένη σε αυτή τη μεγάλη, μακριά εκπνοή και νιώθοντας ότι κάθε φορά που εκπνέουμε είναι σαν να μαλακώνει ολόκληρο το σώμα. Τώρα θα αφήσουμε την αναπνοή να πάρει ξανά τον φυσιολογικό της ρυθμό χωρίς να αλλάζουμε κάτι. Και ίσως μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι κάτι έχει μετακινηθεί στην αναπνοή κάτι έχει μετατοπιστεί. Μπορεί να έχει γίνει πιο αργή ή πιο ήρεμη. Μπορεί και όχι. Και ίσως μπορούμε να παρατηρήσουμε και το τι συμβαίνει μέσα στο σώμα και στα συναισθήματα. Αλλά και ποια είναι η ποιότητα της προσοχής μας, τι γίνεται στο νου. Και καθώς ολοκληρώνουμε την πρακτική, μπορούμε να ανοίξουμε τα μάτια μας, να συνεχίσουμε με την ημέρα μας.